Κεφάλαιο νήτα, σελίδα 883, στίχη 1 13. Ο Χριστός είναι ο αρχιερεύς του αληθινού θυσιαστηρίου και ο μεσίτης της κενής Διαθήκης. 1. Το σπουδαιότερον δε από όσα είπομεν είναι τούτο, ότι έχομεν τέτοιον αρχιερέα, ο οποίος εκάθησαν στα δεξιά του θρόνου της Θείας μεγαλειότητος ή στους ουρανούς, 2. Και έγινε λειτουργό των Αρχείων που ευρίσκονται στου ουρανού και τη κοινή τη Αληθινή την οποία κατασκεύασε ο κύριο και όχι άνθρωπο. 3. Ναι, έγινε εκεί λειτουργό, διότι κάθε αρχιερεύ αναδεικνύεται τέτοιο για να προσφέρει δώρα και θυσία. Δι'ατού λοιπόν η το ανάγκη να έχει κάτι και αυτό, ο Χριστό δηλαδή, που να προσφέρει ω θυσία, και προσέφερε ω θυσία το σώμα του και το αίμα του. 4. Έγινε δε και της κοινής που είναι στους ουρανούς, διότι αν μένει το Χριστός λειτουργός επί της γης, δεν θα ή το κάνει ιερεύς, διότι στην γη υπήρχον ιερείς οι οποίοι σύμφωνα με τον νόμονε πρόσφεραν τα δώρα. 5. Αυτοί όμω οι ιερεί λατρεύουν ει τύπων και η σκιά των πνευματικών και αρχιετύπων που είναι στου ουρανού, καθώ έλαβε την αποκάλυψη Θείαν ο Μωυσής όταν έμελε να κατασκευάσει τη σκηνή του Μαρτυρίου. Διότι είπε ο Θεό στον Μωησή, Πρόσεξε να κάμεις όλα σύμφωνα με το πρωτότυπο και το υπόδειγμα που σου εδείχθη επάνω ει το όρο. 6. Τώρα όμω ο αρχιερεύσμα που είναι στου ουρανού, έχει επιτύχει πολύ διαφορετική και ανωτέραν λειτουργία. Τόσο διαφορετική και ανωτέραν, όσο είναι και μεσή τη καλυτέρα και ανωτέρα διαθήκη, η οποία έχει νομοθετηθεί δια καλυτέρα και υπεροχορτέρα υποσχέσει. 7. Είναι δε πράγματι καλύτερα η νέα διαθήκη. Διότι αν η πρώτη εκείνη διαθήκη το τελεία και δεν είχε ελλείψει, δεν θα ειζητεί το τόπο για δευτέραν διαθήκη και δεν θα εισήγει το δευτέρα διαθήκη. 8. Επροφητεύτη δε από αυτό το Άγιον Πνεύμα και η Δευτέρα Διαθήκη, διότι κατηγορών ο Θεός αυτούς που έλαβαν την Πρώτη Διαθήκη, λέγει δια του Προφήτου Ιερεμίου. «Ιδού έρχονται οι μέρε», λέγει ο Κύριος, «και θα συνάψω με τον οίκον Ισραήλ και με τον οίκον Ιούδα, με τον νέον Ισραήλ της Χάριτος, Διαθήκη νέα. 9. «Η νέα αυτή η Διαθήκη δεν θα είναι ομοία με εκείνη που έκαμα προς τους προπάτορας του παλαιού Ισραήλ και Ιούδα την ημέρα που τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω ελευθέρους από την γη της Αιγύπτου. Εκείνη η Διαθήκη θα καταργηθεί, διότι αυτοί δεν έμειναν πιστοί στην Διαθήκη μου και δι' αυτό και εγώ τους παρημέλησα», λέει ο Κύριος. 10. Διότι αυτή είναι η νέα διαθήκη την οποία θα συνάψω με τον οίκον του νέου πνευματικού Ισραήλ ύστερα από τα σημέρας εκείνας, λέει ο Κύριος. Θα δώσω δηλαδή τους νόμους μου στη διάνοιά των και θα γράψω αυτούς όχι εις πλάκας λιθήνας, αλλά βαθιά καρδία των και θα είμαι σε αυτούς Θεός και αυτοί θα είναι σε μέλα ω εκλεκτός. 11 και δεν θα διδάσκουν τότε ο καθένα των, των συμπατριώτην του και των αδελφών του λέγον «Μάθε των Κύριων». Διότι όλοι θα με γνωρίζουν από τον μικρόν τους έως των μεγάλων εξ αυτών. Δώδεκα. Και θα με γνωρίζουν όλοι διότι θα είμαι ήλιο εις αδικίας των και δεν θα ενθυμηθώ πλέον τας σαμαρτία των και τας ανομίας των. Δεκατρία. Όταν δεν είπεν ο Θεός νέαν διαθήκην, με αυτό που είπεν έκαμεν από τότε παλαιάν την πρώτην διαθήκην. Εγινοδέ που παλιώνει και γυράσκει, πλησιάζει προς την εξαφάνιση.